Τόσο ήχος είναι ο ήχος του κόσμου το 2022, 22. 24 Φεβρουαρίου. Το μόνο θετικό, υπάρχει ένα θετικό σήμερα, ότι ζούμε μια ιστορική μέρα. Ε, γιατί, για να έχουμε λέμε στα παιδιά μας. Δεν, Ας ξέρω, δεν ξέρω αν θα υπάρχουμε για να λέμε yeah. και τι, τι θα γίνει. Βεβαίως η ιστορική μέρα ήταν και η 1η Σεπτεμβρίου του 1939, όταν η Γερμανία εισέβαλε στην Πολωνία. Δεν έχει σχέση στον αμετάλλο. Πολλέ ιστορικέ μέρε. Αλλά αλλά το ασκήσαμε το μνημόνιο και τα ασκήσαμε το μνημόνιο μόνο μεσημέρι. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι αυτό. Αυτό θέλω να πω. Ότι έχει ένα θετικό ημέρα ε, είναι αυτό μόνο. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Ότι θα άλλα. ακούγαμε αυτόν τον ήχο, αυτή τη σιρήνη, όχι για δοκιμαστικού λόγου. Όχι για δοκιμαστικού. Είναι για... από το Κίεβο. Από από το, Κίεβο ναι. Ε, το 2022 το λε και ότι είναι πολύ πετυχημένο το σύστημα που λέει και ο Άδωνη. Πάει ναι. πολύ καλά. Έχει ξανακουστεί, για να είμαστε δίκαιοι, το 1999 στο Βελιγράδι. Άλλη επιτυχία. Έχει ακουστεί και, και, και στο Ιράκ, αλλά ήταν μακριά το Ιράκ. Εντάξει, και δεν δε το ακούγεται εκεί. Ναι, ναι, ναι, ναι, Θέλω πας. να πω ότι ανά 15-20 χρόνια ακούγεται η Σιρήνα. Και δεν ακούγεται μόνο η Σιρήνα. Και ακούγονται και τα βομβαρδιστικά και, και οι πύραυλοι και όλα να αυτά. Να ακούσουμε τι άλλο ακούστηκε σήμερα το πρωί στην Ουκρανία. Για κάποιο αεροδρόμιο λένε εδώ. Είναι τα ηχητικά που έρχονται από εκεί, είναι πρώτε ώρε, μέσα στη νύχτα βεβαίω. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα πούμε εμεί. Είναι ένα από τα θέματα που όλο ο πλανήτη έχει συντονιστεί και παρακολουθεί. Και κυρίω εδώ εμεί η Ευρώπη, με του ηγέτε με και του οργανισμού μα. Η Ευρώπη μα, η Ηνωμένη Ευρώπη μα. Για άλλη μια φορά. το ΝΑΤΟ. Όλοι έχουμε αναποθέσει τι ελπίδε μα. Ο... Πού ακούστηκε. Ο... Στο, στο ειρηνοποιώ. <laughs> <laughs> <ο> Αν <Ειρήνα, laughs> δεν πα στον ειρηνοποιώ, πού θα, θα πα. Τέτοιε ώρε γι' αυτό έχει το ΝΑΤΟ, για να φέρει την ειρήνη. Δεν είμαστε ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Δεν υπάρχουν καλέ ή κακέ βόμβε. Ε, γιατί πολλοί μπορεί να λένε ε, είστε με τον Πούτιν, στηρίζετε τον Πούτιν. Υπάρχει έτσι μια περιραίουσα ατμόσφαιρα και ένα πλαίσιο, βλέπω και στα social media. Μια περιραίουσα ατμόσφαιρα χαζομάρα πάντα θα υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Σε κάθε τι. Εμένα μου αρέσουν αυτοί που λένε ότι είναι δικτάδρο ο Πούτιν και ένα τρελό. Που, που ισχύουν ναι. όλα αυτά. Ένα τρελό που κάνει πόλεμο στα καλά καθούμενα και η, η Δύση που έχει δημοκρατία κτλ. Που είναι σοβαρή, α πούμε, και φοβάται τη δημοκρατία τη Δύση. Πια δημοκρατία τη δύση. <laughs> <laughs> Επειδή τα βοβαθτικά τα στέλνε ω Αφανιστά και δεν είναι δίπλα από το σπίτι μα. Και στην Ιοσβαλία. Και στη Ικοσλαβία. Θα χρειαστεί τη δύσει. Έκλει έκλεινε και τα 50 νάτο. του χρόνια. Τότε, ναι, για να γιορτάσει. Επιπροτεχνίματα ήταν. Ναι. Ναι, και, ναι. Ναι. Ναι. Αυτή είναι η σοβαρή τη δημοκρατία που περιμένουμε με την απάντηση τη δύση που αν απαντήσει η δύσει, θα απαντήσει δημοκρατικά. Έχουμε δει τη δημοκρατία τη δύσει σε τέτοιε περιπτώσει. Την ξέρουμε ότι, πολύ καλά. Ότι όλο αυτό επίσης δεν οφείλεται προφανώ σε μια τρέλα ενό τρελού ηγέτη. Ε, δεν είναι ως, έτσι. Δεν είναι βαλώς. θέμα. Είναι συμφέροντα και είναι και ανταγωνισμοί και είναι μερίδιο αγορών. Είναι ζωτική χώρη. Ξανά μετά το δεύτερο παγκόσμιο, ξανακούγεται αυτή η φράση. Και σφαίρε επιρροή. Και η αυλή τη Ρωσία. Όπω είναι η αυλή τη Αμερική, είναι κάποια άλλη χώρα. Yeah. Η τα συμφέροντά της φτάνουν ως εκεί που φτάνουν αυτές οι φράσεις, οι έννοιες είχαν ξεχαστεί ποτέ μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για αυτό φτιάχτηκε η Ευρώπη η Ενωμένη Ευρώπη να, ναι, ναι. το Μάστρικ στην πορεία ο ΑΣΕ μετά μόλις κατέρευσε και έπεσε το τείχος φτιάχτηκαν όλα αυτά για να υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια και δεν έχει τηρηθεί τίποτα από όλα αυτά Ή η ειρήνη υπάρχει, ούτε ασφάλεια Γιατί η ειρήνη δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώ και πριν την βόμβα Όταν είναι 100 ευρώ το βαρέλι του πετρέλαιο Έτσι κι αλλιώς δεν είναι η ειρήνη αυτό Και πώς, όταν, πάει. Και πώς ήταν θα 100 πάει ευρώ. Ναι, Ήταν 100 ευρώ 40% έχει αυξηθεί το φυσικό αέριο σήμερα mm. Σήμερα μόνο το πρωί Από το πρωί μέχρι τώρα Το τραγούδι που ακούμε ε, είναι στα καταλανικά Αν δεν κάνω λάθος ε, Μιλάει αυτό που αρχίσαμε Ε, λέει για την, το ρεφρέν του λέει πάντα αυτοί που εργάζονται δεν έχουν τα μέσα που δίνουν εργασία, δεν έχουμε από αποπληγές, το δικό μας κεφάλαιο είναι τα χέρια μας. Και μιλάει γενικώ για κάτι Μάρξ μέσα, για κάτι Λέννη, επειδή και ο Πούτιν ανέφερε για το, το Λέντιν για, για το λένε, επειδή και ο Πούν τα ανέφερε. Και επειδή με αφορμή όλο αυτό γίνεται μια συζήτηση για τη Σοβιετική Ένωση, για την Ευρώπη, για το δεύτερο Παγκόσμιο, για τον πρώτο παγκόσμιο το πολεμό, όλα αυτά λογικό και να ξεκινήσει. Αυτό είναι ξανά και βέβαια θα γίνει μόνο στη μη. Ναι, είπαμε να τη βγούμε έτσι λίγο. Ο καθένα θα χρησιμοποιήσει βέβαια όπω θέλει. θέλει την ιστορία. Να, ο Κερίδη, για παράδειγμα, mm. ο Κερίτη που είναι καθηγητή και βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, μιλάει για τον Πούτιν. Ο Πούτιν έκανε μια κίνηση, δάγκωσε και μάσει μια μπουκιά. Ο Πούτιν είναι 70 χρονών και ε, περιτριγυρίζεται από συνομήλικούς του από αυτό που θα λέγαμε το βαθύ Σοβιετικό κράτος. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Τις μυστικές υπηρεσίες, τις πάλεποτες Σοβιετικής αυτό Αυτή ήταν η γενιά, αυτό ο κύκλος, ναι, αυτός ο κύκλος δίωσε την διάλυση της Σοβιετική Ένωσης ως το βαθύτερο τραύμα Τη ζωή του και θέλουν τώρα να πάρουν τη ρεβάνς. Περί αυτού πρόκειται. Κάντε μωρή ψυχούλα ο Πούτιν. Είναι πληγωμένο. συμφωνώ με τη λογική και την αντίληψη του καθηγητή τώρα επιστήμονα Κερίδη. Mm. Και βουλευτή. Α, το θα βουλευτή το λιγότερο. Δεν το λιγότερο. Τον επέλεξε ο λαό. Το άλλο είναι ότι είναι επιστήμονο, ότι έχει μελετήσει, έχει εντρυφίσει. Εκλεγειώνει. ο κερίδις. Ναι, βεβαίω. Mm. Βουλευτή εκλεγμένος, mm. Νομίζω πάνω στο, στο, στο βορρά τη Αθήνα. Αλλά εδώ μας λέει ότι ο Πούτιν επειδή έχει τραύματα. Εντάξει. Επειδή διαλύθηκε δεν η Σοβιετική Ένωση. Και του βγαίνει έτσι. Αφού κατά χέρια στο λένε και τη Σοβιετική Ένωση προχτέ. Ο Πούτιν όλο ήταν ένα αντικομμουνιστικό παραλίριμα. Και πάλι αυτό. ψυχολόγους δεν έχουν εκεί να τα λύσουν τα τραύματα. Ε, πάει, του είναι αυτό το Να κάνει μια συνεδρία. Ναι. πώς η δυτική άποψη και αυτός ο συντηρητικό τρόπος σκέψης φτάνει σε βλακείες. Εννοείται ότι θα φτάσει σε βλακείες, γιατί κάπως θα πρέπει να υποβώσει και να, να, να υπάρχει στην ατμόσφαιρα ότι είναι κομμουνιστές. Να, το, η κομμουνιστική εκδίλω, εκδίκηση έρχεται. Σοβιτική Ένωση, γιατί αν δεν πει αυτό πρέπει να Για να, να, να μπορεί να πει τη βλακή για την άλλη μετά ο Άδωνης να κουμπώσει μια βλακία για την άλλη. Αυτά. Αλλιώ θα έπρεπε να πει ότι είναι τα συμφέροντα και είναι οι χώρε μέσα στον καπιταλισμό και ο καπιταλισμό ανατακτά διαστήματα. Εμά μα κάθονται τώρα γερά γεγονότα τα τελευταία δέκα χρόνια. Και θα κορυφωθούν να από αυτή την ερμηνεία. Δεν μπορεί αισθήματα. να υπάρχει ο καπιταλισμό, αν δεν υπάρχει. Η ειρήνη του καπιταλισμού είναι το μεσοδιάστημα προετοιμασία για τον πόλεμο. Mm. Αυτό είναι. Έχει αποδειχθεί δέκα φορέ και θα αποδειχθεί άλλη μία. Τώρα εδώ θα το ζήσουμε και αυτό με ντοκουμέντα, με βίντεο. Θα, θα έχουμε και βίντεο. Και εκεί να μείνει ο πόλεμο, οι επιπτώσει θα είναι εδώ γιατί άκουγα σήμερα τα σιτηρά η Ουκρανία και η Ρωσία έχουν τα υπερβόλια, τα μεγάλα εκεί. Mm. Τροφοδοτούν το 40% των πλανήτων. Το άμεσο θα είναι να αυξηθεί το ψωμί. Παντού. Παντού. Ευρώπη. Αν κόψουν και του αγωγού, μένει και χωρί καυσαέρια, φυσικό αέριο η Ευρώπη, εξαρτάται από την Ρωσία. Αν, αν, αν και αν. Πολλά. Αν πάρει Με, αέρα ο γείτονα εδώ, ο ο γείτονα που έχουμε τον Μακάκο Πόρτο. Μπορούμε όλοι να το κάνουμε αυτό ναι. και να μην λογαριάζουμε αυτό που σε εισαγωγικά χιλιάδε το λένε όλοι διεθνέ δίκαιο. Μπα περιπτώσει κάποιοι που δίκαιο. υπάρχουν. Όλα αυτά γίνανε για να μην τηρούνται. Δεν υπάρχει δίκαιο όταν ακούγεται το διεθνέ Δεν υπάρχει ένωση όταν είναι ευρωπαϊκή. Άλλε λέξει. Το αντίθετο ακριβώ. Είναι το αυτό αντίθετο που... ακριβώ. Φτιάχτηκαν όλα αυτά για να μην τα τηρήσει κανεί και για να μην ισχύουν ποτέ. Με ρωτά τώρα. Σε ρωτώ. Με ρωτάς Από πότε ξεκίνησαν όλα αυτά. Από πότε ξεκίνησαν όλα Μπράβο. αυτά. Μπράβο, αφού ήθελα και εγώ να λέω αν με ρωτήσετε το απαντήσω. Λοιπόν και έχω το ερώτημα αυτό. Νοέμβρη του 1989 όταν έπεσε το τείχος. Δεν λέω ότι το τείχος ήταν αυτό που θα έπρεπε να είναι εκεί που ήταν και τι σήμαινε το τείχος αλλά και πώς φτιάχτηκε, μην μπούμε σε αυτή τη κουβέντα, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Όμω υπήρχε το τείχο και είχε εξασφαλίσει το τείχο και το σύστημα το παγκόσμιο τότε μια ισορροπία και μια ηρεμία που δεν έχει ξαναδεί και δεν θα δει ποτέ η Ευρώπη κυρίω. <ΣΣΣΣ> Ζήσανε, όχι, και οι λαοί τη Σοβιετική Ένωση. Όλοι αυτοί μαζί εκεί μέσα ε, που δεν είχαν σπερμίαση τότε. Δεν είχε σπερμίαση τότε ο Πούτιν μετά από αυτό. Ναι. Είδε, έχει ζήσει το καλό. Για 60 χρόνια δεν μισούσε ο Ουκρανό στον Ρώσο, δεν μισούσε ο στον Ουκρανό. Ζούσαν όπω ζούσανε. Με τα υπέρ και τα κατά θα το βάλουμε στο τότε πλαίσιο, τη δεκαετία του 50, του 60, του 70, και ζούσαν μονιασμένα, αγαπημένα και προόδευαν. Και βλέπω εικόνε τώρα από τη Μαριούπολη νωρίτερα το πρωί, που είναι μια πόλη στα παράλια, κάτω τη Ουκρανία, με τι παλιέ πολυκατοικίε, ακόμη του yeah. σοσιαλιστικού μπλοκ, όμω τρει λωρίδε ανακατεύθυνση οι δρόμοι, και δεν λέω του κεντρικού μόνο, πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομοι, απλωσιά, απλωσιά. Γιατί ήταν δημόσιο ο χώρο. δεν ήταν κάποιο ιδιότητα να το κόψουμε οικοπεδάκια να πουλήσουμε που κόψαν το λυκαβητό και έχει φτάσει μέχρι πάνω οι πολυκατοικίες μόνο λυκαβητός, ναι, ναι παράδειγμα εδώ και με όλα τα αρνητικά που είχε τότε αυτό, είχε μια πλωσιά ο δημόσιος χώρος, κάθε πολυκατοικία αναπνέει δεν κολλάει στην άλλη αυτές οι πολυκατοικίε ναι τα κουτιά ενώ εννο... Εδώ τα δικά μα δεκαετίε του 60 ήταν είναι. Πολυτελεία. κάνεις μια βόλτα στην πατισή και καταλαβαίνει. Ήδη έχουμε αντικαταστήσει τις πράσινε τέντε του Καραμαλή με μπέζι Μπέζει, μπέζει. φύγαν και οι φλοράλ τη επόμενη δεκαετίας αυτά δίνανε κάτι. Να δει δει είναι κάτι. Ή από το στο πορτοκαλί στο φλοράλ και τώρα στον Νομίζω λοιπόν, αν ο ιστορικός, μετά από 200 χρόνια ψάχνει να βρει τα και τα του, τώρα, θα πάει εκεί που το η ανθρωπική ανθρωπότητα ότι λύσαν τότε όλα τους τα θέματα. Λοιπόν, τότε με το τείχο που γκρέμιζαν και μα λέγαν όλοι και με τι διασκέψει του Παρισίου, που έγινε, τη διάσκεψη που έγινε μετά και ο ΑΣΕ που διευρύνθηκε, δημιουργήθηκε, ότι ξεκινάει μια εποχή ειρηνικού κόσμου. Ο κόσμο μπαίνει στην περίοδο τη ειρήνης, τελειώσαν οι πόλεμοι στην Ευρώπη, ασφάλεια. Πολύ, πολύ, πολύ. Για πολύ καιρό. Για πολύ καιρό. Ναι, για εννιά χρόνια. Και έχει γίνει. Στο μετά... Γεωργία, στο Αζερβαϊτζάν, δεν, δεν λέω για τα. Λέω μόνο Ευρώπη. Στη Ιούκοσλαβή. θα ακούσουμε κάποια αρχιτικά μετά να τα θυμηθούμε. Ε, και να μείνουμε λίγο στο τείχος, γιατί το τείχος του Βερολίνου και ότι αυτό συνεπαγόταν και ότι η πτώση του σήμαινε ση, μετά, μέσως μετά. Και η Ευρώπη, πώς ήταν πριν η Ευρώπη, πώς είναι μετά, γιατί ανήκουμε σε έναν χηματισμό, σε δύο, την Ευρώπη και τον Άτο, που παίζουν ρόλο τώρα και θα κληθούν να παίξουν και κάποιο ρόλο στην πορεία και παίζουμε εμεί και σαν χώρα, γιατί από την Αλεξανδρούπολη περνάνε, ανεβαίνουν. Ναι, ναι, βέβαια. Δεν είμαστε αμέτωχοι. Και είναι και θέμα τη στάση που θα κρατήσει το ΝΑΤΟ, Σαν γιατί αυτό... πρέπει να μετρήσει και τα συμφέροντά του το ΝΑΤΟ. Τι στάση τα κρατήσει το ΝΑΤΟ. Ε. Αυτή που όλοι ξέρουμε θα κρατήσει το, το ΝΑΤΟ, όπω κρατάει πάντα, τη φιλιρηνική στάση. Ναι, ναι. Θα προστα... προστατεύσει τα συμφέροντα των λαών, Πρώτα. όχι των Πρώτα. βιομηχανιών όπλων. Αυτό. Όχι των συμφερόντων τη υποταγή των λαών να μην σκέφτονται οτιδήποτε διαφορετικό παρά μόνο να καταναλώνουν και με μοναδική αξία το κέρδο. Δεν είναι θέμα μα το κέρδο σε αυτή την περίπτωση. Όχι, όχι βέβαια. Είναι ανθρώπινε ζωέ. Συμφωνούμε Για το τείχος λοιπόν και τις αξίες της Ευρώπης Αναμείνει αφιέρωμα πρώτα με τον προηγούμενο πρωθυπουργό Και επειδή θεωρώ ότι απαντώ Σε βουλευτές που εστερνίζονται Από διαφορετική ιδεολογική αφετηρία Ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα Να σας πω ότι στη δικιά μου την αντίληψη Από μια αριστερή οπτική Το ευρωπαϊκό όραμα γεννήθηκε Όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου Μπράβο Το ευρωπαϊκό όραμα γεννήθηκε όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου. Οκ. Okay. Από αριστερή οπτική όμω το λέτε, το λέω από πιανότητα. Αν η αριστερή λογική λέει κάτι, η οπτική yeah, είναι okay. αυτό. αυτό. Η αυτό Ευρώπη. Και πόσο μέσα έπεσε. Το, και το είδαμε. <laughs> έχει <laughs> είπε, Η αριστερή οπτική του Αλέξη Τσίπρα έχει πέσει μέσα. Αυτό από τον πρώην Πρωθυπουργό, γιατί έχουμε και τον Ιλπροθυπουργό και του προηγούμενους, που επίση πανηγύριζαν να μα λέγανε πόσο καλά θα ζούμε σε αυτή την Ευρώπη. Η όσμωση με τον τόπο μα. και την ιστορία του, αποτύπωνε και την απόφαση τη τότε ΟΚ να αναδειχθεί εκτός από ένα σχήμα οικονομικής συνεργασίας και σε έναν υπερεθνικό φάρο δημοκρατίας. <Συλίκη> και σε έναν υπερεθνικό φάρο δημοκρατίας προορισμένου να απλώνει διαρκώς το φω του και να ενώνει μεταξύ τους. της ακτίνας του Κάει, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι η Ευρώπη είναι το σπίτι μας σε τούτο το παλιό σπίτι η Ευρώπη είναι το σπίτι μας σε τούτο το ρημάδι. θα το κάνουμε αυτό το σπίτι καλύτερο επαναεπιβεβαιώθηκε η κοινή πίστη στο όραμα της ενομένης Ευρώπης της ισότητας και της αλληλεγγύης Η Ευρώπη έχει ελληνική καταγωγή. Συνεχίζει να ταξιδεύει στις χώρες μας και να προστατεύει την Ήπειρώ μας. Εσιοδοξη πάντα, μαζί ζητά να βαθύνουμε τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη και τους δεσμού μας. Για πιο ευτυχισμένους πολίτες, με πιο δίκαιες κοινωνίες. Με πιο δίκαιες κοινωνίες. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Πολύ συγκινητικά όλα αυτά. Πολύ, πολύ. Και οι δίκαιε κοινωνίε, αυτό, αυτό, αυτό που το ζούμε στο πέτζι μα. Κυρίως μια αυτό. Ανεξαρτήτω του πολέμου, δηλαδή. Η Ευρώπη σήμερα, συγκρινόμενη με την Ευρώπη πριν 20 ετία, είναι πιο δίκαιη η κοινωνία. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, τις καλέ χώρε, να πάρουμε. Τη Νορβηγία, οι συνθήκε είναι καλύτερε. Πιο δίκαια ζουν οι άνθρωποι. Επίση, περιμέναμε να γίνει αυτό ο πόλεμο, να γινόταν όλα αυτά τα oh. χρόνια άλλου είδου πόλεμο από αυτή την Ευρώπη εντό τη Ευρώπη. Κατά μελών τη Ευρώπη. Και βλέπω και διαβάζω σήμερα που λένε η ήττα τη Ευρώπη, γράφουν κάποιοι. Και είτε Πότε ήταν η νίκη τη Ευρώπη. Πότε. Τόσα χρόνια δηλαδή. Ας πούμε, για εμά, όπω θα σου πω, που μα εκβίαζαν. Δεν έπρεπε. Αυτό, αυτό αυτή είναι ήταν η νίκη. Ήταν η νίκη. μόνη πηγμή, η στιγμή πυγμή τη Ευρώπη, του Σόιμπλε, των Μέρκελ και των Ντάισεμπλουμ, ήταν η πυγμή πάντα στην Αλαδίτσα. Αυτό. αυτό ήταν. Εκεί τελείωσε η όποια πυγμή μετά. Συμφέροντα, αγωγή, εξάρτηση από ΝΑΤΟ, yeah. από Ρωσία, μοιράσματα του κόσμου, στραβά μάτια, συγκλονισμό. Έχουν πέσει από τα σύννεφα σήμερα όλοι. Το, και το πρωί ο... του ιτάρουν όλοι αυτοί. Ναι. θα λέει κανεί ότι κάνουν το μάγκα στο μικρό. Πάει ο ισχυρό για να κάνει το Τι μάγκα στο πιτσυρικά, Και πούμε. Για οικονομικού λόγου, γιατί πάνω απ' όλα για αυτού ήταν η οικονομική ένωση, το ευρώ, το ναι, χρήμα, ναι. οι κολοσσοίοι δικοί του να αναπτυχθούν και να προχωρήσουν. Στην Ευρώπη, ναι. <laughs> ε, γιατί πήρε ταξί και πήγε στο Στον mm -hmm. δεν θέλαμε είναι η αλήθεια ε, τι γίνεται τώρα στην Ουκρανία είναι μια χώρα, μια μεγάλη χώρα η Ρωσία ε, μπαίνει αναγνωρίζει ένα κομμάτι Τη χώρα αυτή. Αυτό που συνορεύει okay. με την Ρωσία. Και κάνει εισβολή με διάφορου τρόπου, με τρει από τρία μέτωπα. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Αν είναι μόνο να πάρει όλη τη χώρα, να πάρει τη μισή χώρα. Αυτό πάντως γίνεται, το βλέπουμε. Τι είχε γίνει το 99 στη Σερβία. Ένα σχηματισμό στο ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή τη Ελλάδα, mm. χωρί την έγκριση του ΟΗΕ. εισβάλλει αεροπορικά, καταστρέφει όλες τις υποδομές, αυτό που κάνει και η Ρωσία τώρα στην Ουκρανία, ναι. καταστρέφει όλες τις υποδομές της Σερβίας, γέφυρες. Για να είναι άμεσα εξαρτώμενοι. Να ναι, για να δώσει χτύπημα στην οικονομία, να πεινάσει ο κόσμος δηλαδή. Γέφυρες, θυμάμαι το εργοστάσιο του Γιούγκο, θυμάμαι στα Γιούγκο τα αυτοκινητάκια. Λέβαια, τα θυμάμαι κάτι οι εργάτες να κλαίνε πάνω από εκεί. Χτυπάει κομβόι με ανθρώπους του σκοτώνει, χτυπάει τα κτίρια στο Βελιγράδι και την Κινέζικη Πρεσβεία και το κανάλι, τα θυμόμαστε όλα τότε. Και αμέσως μετά ένα κομμάτι της Σερβίας, το Κόσοβο, το αναγνωρίζει Να. η διεθνής κοινότητα ως αυτόνομο, το ξεκολλάει δηλαδή με δική του κυβέρνηση. Αυτά γίνανε στην Ευρώπη, δεν γίνανε αλλού. Αυτά που γίνονται τώρα έχουν ξαναγίνει το 1999 γιατί... Όλοι σήμερα έχουν πέσει από τα σύννεφα ναι, τι είναι ναι, αυτό και που δεν δίνετε... ήταν ήταν το τον ΝΑΤΟ. Τι απρετιμάστο τον ΝΑΤΟ; Μα τον ΝΑΤΟ έκανε άλλα. το πρωί το το μαθαι. Θα πάμε για τρία λεπτά να θυμηθούμε τι είχε γίνει τότε στην Σερβία. Καλησπέρα από την το όπου πριν από 30 περίπου δευτερόλεπτα δύο πόλη, ακούγονται αυτή την ώρα οι Οι άνθρωποι διαμελήστηκαν και ερωετικά, εκτοξέθηκαν στον αέρα τα πάντα, υπάρχουν κάρα διαλυμμένα στην περιοχή, οι αποσκευές τους, ρούχα. Δεκάδες κάρα τα οποία ήταν κατεστραμμένα, τα άλογα είχαν σκοτωθεί, άνθρωποι ήταν κατάμαυροι, ένα κορίτσι κομματιασμένο μέσα στο αίμα, αποκεφαλισμένα αυτόματα ανθρώπων. Ένα σπίτι που ήταν κατεστραμμένο, είχε πέσει ε, ο πύραυλος στην οροφή του, mm. δίπλα γύρω από το σπίτι ήταν 5-6 άνθρωποι καταπλακωμένοι. Όλοι και εκείνοι, αψιφόνα στο κίνδυνο, γίνονται ανθρώπινες ασπίδες πάνω στη γέφυρα που συνδέει το Βελιγράδι με την περιοχή Νόβι στον στο ποταμό Σάβα. Κρατώνες ο ένας το χέρι Φίλια. του άλλου. Φίλια. Κραυγάζουν Σερβία, Σερβία. Δεν ξέρεις τι χτυπάνε, από πού χτυπάνε, τι καταστρέφουν. Και όταν ακούσαμε ότι αυτή η κλινική, δεν είναι μόνο η μία κλινική αυτή, είναι πολλές κλινικές και καταστρέψανε όλες αυτές τις κλινικές που είναι γεμάτος με στου ανθρώπου. Χωρί το τελευταίο από την Ουκρανία. Και βλέπετε τώρα στην τηλεόραση να κάνει ο γραμματέα του ΝΑΤΟ, Στόλτενμπερκ, και λέει Θα υπερασπίσουμε τι αξίε μα. Mm. Αυτό που ακούσαμε mm. τώρα εδώ. Ανθρώπους. Αυτά που ακούσαμε, την κλινική που βοβάρδιζαν, τα παιδάκια τα σκοτωμένα στα κτίρια, στο, στο Κόσοβο, στην Πρίστινα, στο Βελιγράδι, ήταν οι αξίε του ΝΑΤΟ. Mm. Στι οποίε αξίε συμμετείχε και η Ελλάδα. Ναι, βέβαια. Και σε οτιδήποτε έκανε το ΝΑΤΟ όλα αυτά τα από χρόνια. Από τη Θεσσαλονίκη. Τότε ήταν και τα 50 χρόνια του ΝΑΤΟ, έγινε και μια εκδήλωση στην. Η Αμερική και είχε πάει και ο Σιμίτης, τον Κλίντον, όλοι μαζί πανηγύριζαν τι ωραίο που είναι το ΝΑΤΟ, δεξιώσεις ναι. και όλα τα υπόλοιπα και όλοι οι πρωθυπουργοί, μηδενός εξαιρουμένο ούτε του αριστερού, έχουν δηλώσει τις κοινέ και με κάθε συνάντηση που γίνεται δηλώνουν την σύμπτωση στις κοινέ αξίες, αυτές εδώ που ακούσαμε ήταν οι κοινέ αξίες ναι. του ΝΑΤΟ. Τη Ρωσία, αντίστοιχε είναι δεν έχει να κάνει εδώ είναι το καλό ή το κακό να του και η καλή Ρωσία. Καπιταλιστικέ δυνάμει, εμπερια δυνάμεις, με σφαίρε επιρροή και συμφέροντα που θα σκοτώσουν λαού, θα πάρουν χώρε, θα σβήσουν χάρτε, θα ξαναγράψουν χάρτε για να καταστρέψουν οικονομίε, για να πάτε, δανείσουν οικονομίε, για να αγοράσουν εξοπλιστικά, για να πτωχεύσουν ξανά και να ξαναδανήσουν. Θα υπάρχουν λέει επιπτώσει Ρωσία. Τι επιπτώσει θα υπάρχουν. Τι επιπτώσει θα με εξοπλιστικών. Υπά... Δεν ξέρω τι επιπτώσει θα υπάρξουν στη Ρωσία. Τα ανακοινώνουν τώρα όλοι αυτοί κάτι πρέπει να κάνουν. Ναι, και δά, και δά, και ούρσου, να Όλοι αυτοί πληρώνουν ότι 50.000 το μήνα πρέπει κάτι να κάνουν στην κρίσιμη στιγμή. Φοράνε το τεθλισμένο ύφο και έχουμε πόλεμο και κάτι πρέπει να γίνει. Και βγαίνουν στα κανάλια να εμπνεύσουν σοβαρότητα, σταθερότητα και ασφάλεια. Κυρίω ασφάλεια. Ακούσαμε ότι θυμηθήκαμε λίγο τι έγινε στη σε Σερβία. Θα θυμηθούμε τι έγινε και στο Ιράκ που και εκεί ένα σχηματισμό χωρών χωρί την άδεια του ΟΗΕ. Ισέβαλε, βοβάρδισε, και μάλιστα και το 92 και μετά διπλά εκεί κατέστρεψε τη χώρα με τα δεινά που έφερε σε όλη την ευρύτερη περιοχή θα θυμηθούμε και εκεί ακριβώς τι είχε κάνει ο υπεριαλιστικός μεγάλος σχηματισμός στον οποίο επίσης ανήκουμε Όταν φτάσαμε, εκτός από πτώματα, καμένα αυτοκίνητα, δεκάδες σπίτια κατεστραμμένα... Ανθρώπινα μέλη, ακόμα μία ώρα μετά, είδαμε ανθρώπινα μέλη ανάμεσα στα συντρίμια, στα συντρίμια των σπιτιών, ανθρώπους τραυματισμένους... ένα μακελιό. Κανένας ανθρώπινος νους δεν μπορεί να συγχωρήσει ένα τέτοιο μακελιό. Καμία λογική δεν μπορεί να δώσει μια εξήγηση. Όταν βλέπουμε παιδάκια στη μέση του δρόμου, του δρόμου να ψάχνουν του δικού του. Ενώ κάποιοι άλλοι μα εξηγούσαν πώ βγάλανε μέσα από τα αυτοκίνητα καμένου συμπατριώτε του, άλλοι είχαν βγάλει τι ξυφολόγιε του από τις θήκε, τι κουνούσανε, απειλούσανε, φωνάζανε υπέρ τους Αδάμ Χουσέιντ γύρω από δύο τρύπε στο έδαφο. Δύο καρδίρε. Άνθρωποι που τρέχουν. Άνθρωποι που κοιτούν να στο κενό. Άνθρωποι νεκροί. Βερικά εστιατόρια, δύο ποροπολία, καφετνία όλα σε ντρίμια. Η ζωή αντικαταστάθηκε από τον θάνατο μέσα από δύο λάμψεις. Ανθρώπους οργισμένους, ε, με, με παιδιά στην αγκαλιά, με, με σεντόνια, με, με, με, μπο, με μπούς, με πράγματα να μπορούν να, να, να πάρουν ό,τι μπορούν από τα σπίτια τους που είχαν καταστραφεί. Πέτρες, παλιοσίδερα και καμένα αυτοκίνητα απομένουν στην Οδό Αλσάχατ για να θυμίζουν το μακελιό της αγοράς. Γυναίκες, παιδιά, ουλιαχνά, πόνος, φρίκη. Τώρα μας πλησιάζανε κάποιοι, μας χαμογελούσανε και μας λέγανε Γιουνάν, Γιουνάν, Γιουνανία είστε φίλοι μας, Γιουνάν είναι Έλληνας, Ελλάδα, πεςτε κάτι, μιλήστε, κάντε κάτι. Γάζα, Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν Λιβύη, Σερβία, Ουκρανία τώρα ε, Μόνο αυτό, το προσφέρει απλόχερα Το προσφέρει απλόχερα Είναι ένα τέτοιο σύστημα που δεν μπορεί να υπάρξει αλλιώς γιατί πρέπει να αυτοτρόγεται, ανατακτά διαστήματα πρέπει να αυτοτρόγεται και να Μηδενίζει το κοντέρ γιατί δεν μπορεί να αναπτυχθεί με άλλο τρόπο. Επειδή η μοναδική του αξία είναι το κέρδο και για να δουλέψει όλο αυτό. Θα πρέπει, πρέπει να, να φύγει το μηδέν, να, να φεύγει να το Να καταστρέφεται κεφάλαιο, ακόμη και το κεφάλαιο. Να καταστρέφονται πόλεις έργα υποδομής Και έτσι αυτοτροφοδοτείται για να περνάνε Γιατί και Με αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, προφανώ ο κόσμο και βλέπουμε τα χιλιόμετρα για να φύγουν από του δρόμου, από το Κίεβο, εγκαταλείπουν οι άμαχη, Το Κίεβο έχει τεράστια χιλιόμετρα. Ε, προφανώς θα πεινάσουν εκεί Είναι σε δινή οικονομική κατάσταση Θα πεινάσουν και άλλο Αλλά κάποιοι και εκεί και σε άλλες γωνίες του πλανήτη Θα τις αυρίσουν. Θα γίνουν ακόμη πιο πλούσιοι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Για να έχουν τις μαριονέτες τους Και πολιτικούς βέβαια τους. Να τις βέβαια τους. όχι βέβαια οι λαοί βέβαια. Οι λαοί θα πεινάσουν ε, Και θα παίρνουν τις αποφάσεις Οι μαριονέτες πολιτικοί που θα τους δίνουν Προς έγκριση Στου λαού, γιατί υποτίθεται η δημοκρατία αυτό επιβάλλει και πρέπει να επιλέξουμε τον καλύτερο, αλλά τι να κάνουμε και με τι ψευδεστήσει που του αναθέτουμε να πάει να τα φέρει πέρα. Και διαλέγει τον έναν Καρχαρία από το κοπάδι του Καρχαριών. Ο τωρινό πρόεδρο του Κιέβου, mm. τη Ουκρανία, είναι σαν καλλιτέχνης, Καλλιτέχνη. Σαν εσένα ήταν. Mm. Δεν τεινόταν με τέτοιον. Oh. Και τον βγάλανε, γιατί υπάρχει μια ευθύνη των λαών κάποια στιγμή, τον έβγαλαν πρόεδρο. Ορίστε. Από όλε τι επιλογέ που Είχα, είχαν, με φλερτ με τον νεοναζισμό. Υπάρχουν νεοναζιστικέ ομάδε στην Ε, Ουκρανία, που κυνηγάνε τους ε, Ρωσόφωνους είναι στους δρόμους με όπλα, οπλισμένοι, φωτογραφίζονται εδώ η Χρυσή Αυγή είναι νηπιαγωγείο μπροστά τους με πολεμικά, με αυτόματα όλα αυτά με μια ανοχή της Δύσης Εκείτε της καλύτερα. Ενωμένης Ευρώπης που έκανε τα στραβά μάτια και δεν έβλεπε τίποτα από όλα αυτά αυτό δεν σημαίνει βεβαίω τι πάει ο Ρώσος και τους βοβαρδίζει και τους καταστρέφει σε καμία περίπτωση αλλά Ισχύει αυτό όμω στην Ουκρανία. Εντάξει, βέβαια δεν ισχύει παντού το ίδιο γιατί και εμεί έχουμε. χρόνια έχουμε εσωτερικού καλλιτέχνε, πρωθυπουργού δεν έχουμε την ίδια τύχη. Ναι, ανοίξαμε το δρόμο. Ανοίξαμε τον δρόμο, ναι, ναι. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή έχουμε κάνει μια πρωτοπορία. Από την εκπομπή με τα πηδά στο, στο Μαξίμου. Ε, εδώ στο πή, ε, Μαξίμου. Ναι, Εδώ πήγε, έχει άλλη διαδρομή. Εδώ από το Μαξίμου πήγε διαδρομή. σε σάτιρα. Ναι, ναι, ναι. Μπαίνει στο Μαξίμου και βγαίνει εσωτερικό καλλιτέχνη, ενώ είσαι στο Μαξίμου. Κάθε σου είναι τέτοια. Για να κλείσει το τραγούδι που μιλάει για τον Μάρξ, τον Λένιν, τον Έγγελς και την επανάσταση που πρέπει να έρθει για να τελειώνουμε με όλα αυτά βάζουμε το τρίτο μέρος του κολλάει της διαφημίσης. Τραγούδια από τα παλιά είναι αυτό. Το Amfenster, τον City. Από την Ανατολική Γερμανία. Τότες. Το Βερολίνο. <laughs> Τότε ναι, κρατάει 7 λεπτά. Θα το ακούσουμε, μπορούμε να μιλάμε πάνω. Τι 7, 11 είναι. 7, έχουμε τη σύντομη. Ναι, τη Σόρτεν, τι ε... τι θα βάλουμε, θα βάλουμε όλο το, το δίσκο θε. Ενώ το 7 λεπτά είναι εντάξει για ραδιόφωνο. Ω χαλί το χρησιμοποιούμε. Κάτσε να πάρουμε λίγο μια γεύση από γερμανικά σοσιαλιστική γουλουδού γερμανική λαοκρατική δημοκρατία. Nicht raus, er schon, die Nacht Πήραμε. Ah, λοιπόν, yeah. ε, μήνυμα εδώ από τον Ακροατή. Μαγκεσμού, μόνο που το Κόσοβο και οι Κωσοβάροι υπήρχαν πρωτού πάνε οι δολοφόνοι του να του πάρουν τη χώρα του και τη ζωή του. Δεν ήταν Σερβία εκεί. Ωραία, ήταν Κόσοβο. Εντάξει, λέει εδώ τώρα η σύγχυση του Ακροατή. Αγαπητέ, αυτό ακριβώ που λε, μπορεί κάποιο να το πει και τη Θράκη. Ότι εκεί είναι. μουσουλμανικός πληθυσμός Οπότε, πριν ναι. από κάτι ε, το Κόσοβο όταν έγινε η πρώτη απειλή ήταν για την Ελλάδα ότι δεν πρέπει να γίνονται αυτά αντέδρασε η Ελλάδα ω φτωχό συγγενής όπως πάντα γιατί την Απίεφου τον Άντο το αναγνώρισε τσιράκια είμαστε, δούλοι είμαστε οι πυρετριούλες είμαστε δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά όχι, αλλά όμως η πρώτη αντανάκλαση αν ήθελε κάποιο να το εκμεταλλευτεί ήταν στη Θράκη mm. αυτά που γίνονται τώρα πάνω Αν ο τρελό γείτονα που λέμε, ο μακάκα θέλει κάτι να εκμεταλλευτεί, να μην μυθεί. που είναι πιθανό χεικάνει... να θελήσει να εκμεταλλευτεί το πολέμιο. Άλλο η Ρωσία, άλλο η Τουρκία. Αλλά όμω εφόσον ανοίγει η πόρτα του φρονοκομείου και κάνει ο καθένα ό,τι θέλει. Στην αναμπομπούλα ωστόσο λίγο χαίρεται. Γιατί Αυτός και ο. Λίκου έχουμε. Μια αναμπομπούλα εκμεταλλεύεται ε, σε παγκόσμιο επίπεδο με την Κίνα και την Αμερική και τον Ειρηνικό. Την ακρίβεια, όλα αυτά. την οικονομική κρίση. Οπότε τέτοιες απόψεις. Είναι καλό σε αυτές τις στιγμές να έχουμε όσο γίνεται πιο καθαρό μυαλό για να εκτιμήσουμε τι γίνεται. Μπα και προστατεύσουμε ό,τι μπορούμε να προστατεύσουμε ή τουλάχιστον να καταλαβαίνουμε το δούλευμα το παγκόσμιο που πέφτει, των πολύ μεγάλων συμφερόντων, των πολύ ισχυρών, με θύματα πάντα αυτού που είναι τα συνήθι. Τους λαούς που δυναστεύουν αυτοί οι μεγάλοι. Και πιο αυτό το κομμάτι, κάπου εδώ είχε μια κορύφωση να την ακούσουμε. Γι' αυτό δεν μιλάμε. Τι να πούμε, και εδώ, εδώ αυτό το σημείο που ακούμε είναι βιολί, πεγμένο όμως με, με το, το χέρια, με, με τα δάχτυλα. το 1991 ήταν τα Χριστούγεννα που στο Κρεμλίνο κατεβαίνει αργά-αργά η κόκκινη σημαία με το Σφυροδρέπανο. Αυτό σημαίνει το τέλος ενός εκπληκτικού πειράματος στην ανθρωπότητα με μεγάλη επιτυχία, με πολύ μεγάλη επιτυχία, εγώ θα επιμένω να λέω. Δεν αποδέχομαι όλα σαν γινόταν, αλλά ήταν πολύ μεγάλη αυτή η επιτυχία που κατάφερε ο άνθρωπος να κάνει σε 50 χρόνια και σε 60 αυτά που δεν έχει καταφέρει όσο υπάρχει ανθρωπότητα. Καθόλου αγωνία για το αύριο. Υγεία, παιδεία, δουλειά για όλου, ψωμί για όλου και όχι μόνο για αυτέ τι χώρε, για τον μισό πλανήτη. Όλα τα εθνικοπελευθερωτικά κινήματα, όλη η Λατινική Αμερική, τι τάιζε αυτή η χώρα. Αυτέ οι χώρε τα ζανε, ενισχύανε, στήριζαν. Εξαιτία αυτών αναπτύχθηκαν τα συστήματα υγεία στι Νορβηγίε, στι Σουηδίε, στι Αγγλίε, στι Γαλλίε. Είχαν το φόβο, δώσαν εργατικά δικαιώματα. Και αυτή με το που κατέρευσε λοιπόν το τείχος και έπεσε η σημαία, ξυλώθηκαν όλα μέσα σε μέρες, μήνες, χρόνια στη χειρότερη και δεν υπάρχει τώρα αγωνιζόμαστε στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Ορβηγία για δικαιώματα. Να μην δουλεύει σαν δούλο, δεν λέω για Ελλάδες και Ισπανίες και Ιταλίες που έχουμε άλλα θέματα, δανειζόμαστε εδώ για να ζουν οι τραπέζες μας, έχουμε τα μνημόνια, έχουμε τις κρίσεις τη μια πίσω απ' την άλλη. Και βάλαμε έναν Λένιν πριν, που κρατάει ένα βέβαια, γατάκι στο αυτό, Twitter. Βέβαια. Είναι ο Λένιν που έχει ένα γατάκι, μια φωτογραφία. Ναι. Το αναρτήσαμε και εμεί στο Twitter. Όχι, δεν Λένιν. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι. <laughs> σαν το ψινάκι με ένα γατάκι. Ναι. Και γράφουμε πάνω όλα καλά. Μ. Είναι βέβαια, σε, σε, σε αποθυμίση αυτό... μια διαφήμιση που είχε γίνει ναι, ναι. στο το Ουκρανικό Κομμουνιστικό Κόμμα, όταν είχαν γίνει εκλογέ πριν κάποια χρόνια. Που έλεγε, ήταν ο Λένιν και λέει, Λοιπόν, πώ θα περνάτε στον στο καπιταλισμό πριν γίνει ο πόλεμο, όταν καπιταλισμ απλά είχαν φτώχεια. Όχι τώρα που έχει πόλεμο. Αυτό το πήραμε λοιπόν όλο που λέμε και συζητάμε, σαφώς χαλούσε βέβαια τα σχέδια των κερδοσκόπων, των μεγαλοκαρχαριών, όλων αυτών. Γιατί δεν μπορούσε να αναπτυχθούν το ίδιο, δεν μπορούσε να υπάρχει αυτή η ανισότητα που υπάρχει σήμερα. Τα κέρδη. Τα κέρδη αυτό λέω, ανάμεσα στον βιομήχανο, στον φοπλιστή και στον προλετάριο τον Απλό. Οπότε όλο αυτό έπρεπε με έναν τρόπο και να υποσκαφθεί και να πολεμηθεί και να πέσει. Τεράστιος πλούτο τότε, στα Σοβιτική Ένωση ειδικά, που πέρασε σε ιδιώτε. Κάποιοι Ένα, φίλοι δένα. του Πούτιν, φίλοι του Πούτιν, ε, γίνανε. Που ο άλλος δε, που το έχει αγοράσει και το νησί εδώ. Που δεν το έχει ξεπεράσει κιόλα. Καλά, το λέει Κερίδη. <laughs> δεν λέει το λέει κανένα. Εντάξει, ο Κερίδη το λέει. Κυριάκος Μιτζωτάκη είχε πάει χθε στη Ρουμανία, κοντά εκεί στην περιοχή και κάνει μια δήλωση. ταραγμένος προφανώς από όλα αυτά που συμβαίνουν, να ακούσουμε τι είπε. Η επίσκεψή μου γίνεται δυστυχώς στην σκιά της πρόχθεσινης απόφασης της Ρωσικής Ομοσπονδίας να αναγνωρίσει με μονομερή ανακήρυξη ανεξαρτησίας από τις αυτοπροσδιοριζόμενες δημοκρατίες του Ντονέσκ και του Λουκάνσκ. Ε, αλλά δυστυχώ και την απόφαση να στείλει στρατιωτικά στρατεύματα σε ουκρανικό έδαφο. Γιατί ήταν στρατιωτικά τα στρατεύματα. Θα μπορούσε να είναι στρατεύματα σκέτο. Να μην είναι στρατιωτικά. Εντάξει, δεν, λέει, δεν κάνει γενικό αρδά. ένα σχεδόν τέλειο, όπω όλοι γνωρίζουμε. Σχεδόν και τέλει κινεί, τέλει. Τα ναι, κινεί τα παγκόσμια. Αυτό δεν καταλαβαίνει το σχεδόν πώ μπαίνει μπροστά. Τέλο πάντων. Ναι, Κινεί τα παγκόσμια. Οκ, λάθο. Με ψεγάδια να έλεγε πού και πού, α πούμε, στα... Θα γίνει Στα το ρεπόδιο. βράδυ η συνεδρίαση του, των ηγετών της Ευρώπης και θα τρίψουν με πρώτο τον Πρωθυπουργό μας στη μούρη του Πούτιν Τι. τις κυρώσεις. Α, ναι. Χαμός ναι, θα γίνει. Μην, μην το ξεχάσουν, ε. Που αν ο Πούτιν κλείσει, πει κλείστε το. Έτσι όπως με το ύφος που έχει αυτό και μιλούσε και προχθέσει τον άλλο Κλείστε το τον αγωγό. Θα τρέχουν όλοι οι Ευρωπαίοι, 40% τη Ευρώπη θερμαίνεται. Τι απεικλείστε το παιδί μου, από το γραφείο αυτό που είδαμε το ίδιο. Το έχει τη βάνα από κάτω. <χει> άμα κάνει, άμα κάνει λίγο τη βάνα έτσι, να να κρύβεται το χέρι για λίγα δευτερόλεπτα. Έχει μείνει όλη η Ευρώπη, έχει και, κλείς, και κοιτάει. Πάει ο, ο, ο Και κοιτάει όλη η Ουλή Ευρώπη. Με αυτό... κλανιές στα βάφου αυγά, με τα βάφουμε αυτά, μεταξαφρικά, <χει> αναγκαστικά. Επειδή έρχεται και Πάσχα για αυτό. Τόπο το που συνδυάζουν ναι, ναι, Δεν λέω πριν θα ζεσταθούμε. Ελπίζουμε στο Πάσχα, ελπίζουμε στην καλοκαιρία. Ξεχάσαμε και την πανδημία με αυτά και με αυτά. Ευλέπα, τώρα καταφύγια. Καταφύγια. Έχεις ε... καταλάβει ότι την έχουμε σε υπόλοιψη το τελευταίο διάστημα. Όχι, έχουμε άλλε φούργε. <laughs> έβλεπα στα καταφύγια που πάνε στο Κίεβο χιλιάδε κόσμο μέσα. Έχουν καταφύγει εκεί. Yeah. Από είδα, προφανώ τα είχαν προετοιμάσει. Και ήταν χωρί μα και σ' όλοι. <laughs> χιλιάδε τώρα κόσμο σε κλειστό χώρο, σε ένα τούνελ, <laughs> Αυτό βέβαια είναι η ανθίπο λεπτομέρεια και το, η ανάγκη όλων μα βλέποντα αυτά τα τραγικά πλάνα να τραβήξουμε μια πιο θετική εικόνα, έτσι, μια πιο χαλαρή εικόνα. Επειδή ο Μητροπολίτη Μόρφου κάτω από την Κύπρο είναι εδώ συνεργάτη μα και λέει πάντα τα δικά του ε, τα πάντα. Τα βλέπει και λίγο μπροστά, δεν είναι μόνο αυτό τα δικά ακριβώς, του τώρα. Το ξέρει τώρα τι θα γίνει. Τα μελούμενα οταν... αυτοί. Εμεί θα τα πούμε Όχι τώρα. Είπεις, Α, το δύσιο, από το δελτίο Ιδρύσεων, περιμένει, σε την εκκλησία. Μα χτε μα είπε ότι ο Τάδε Όσιο που τον ήξερε, ο Γιάκοβο, πήγε στο Ναϊγιάννη το Ρώσο στα μάτια του. το του μετά. Δεν ξέρω τι έκανε. Ο Γιάκοβο, ποιο είναι. Δεν Είναι Όσιο Γιάκοβο Δεν ξέρω. και πήγε μετά και τούπε ότι τούπε ο ρόσσος ο Γιάννης ότι θα γίνει πόλεμο. πόλεμος ο Γιάννης ο Γιάννη ο ρόσσος στον Προκόπη στον Όσιο, όσιο Ιάκωβο και Α. ο Ιάκωβος το είπε στον Μόρφου Ah. Ναι, αυτό το ήταν χθεσινό. Στον Αγιάννη Ωρόσο δεν πάμε να κάνουμε τα αυτοκίνητα. Να, να, να... Ε, ωραία, εκεί που κάνει τα το καινούργιο αμάξι. Σου λέει ότι θα γίνει και πολύ. Έχει πόλεμη. και προφητικό. Μασάει τα Μασά yeah. ταυτόφυλλα. Όλα μαζί. Είναι από τη, τη Βελγική. Και, και όλα αυτά τα ξέρει ομόρφωνα. Από Ό,τι μπορούμε να μάθουμε θα το μάθουμε είτε από το μόρφο που το έπαγε ο Γιάννη είτε από επιστηλέ του Ισού στο Βελόπουλο. Ναι. Γιατί διαλέξαμε αυτού του δύο μόνο να μαθαίνουμε τα σοβαρά. Τα οικονομικά είναι από τον Άδονη. Έτσι και ό,τι περισσεύει από την ελληνική δημοσιογραφία στην τηλεόραση. <laughs> Ωραία. Καλά πάρε. Πούτιν, πάτα το και εδώ. <laughs> Πούτιν, <Πουτιν>, ναι. <laughs> Σωστό. Λοιπόν, ο Μόρφου λοιπόν, ε, θα τον ακούσουμε εδώ γιατί έχει περιγράψει Ωραία. ο Τάδε Όσιο, που είναι γνωστό του Μόρφου. Με αγίως, Την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία <laughs> και την αντίδραση του Ουκρανικού λαού στην εισβολή. Παλέ. Ο Ουκρανό το είπε αυτό. Είναι και μέσα στο διαδίκτυο. Στάρετ Ιωνά. Πάρτε το να δείτε. Άγιο άνθρωπο. Εκκοιμήθη πριν λίγα χρόνια. Λοιπόν, και τι έλεγε. Θα μα ανεκατώσουν οι ξένοι, ο ίδιο Άγιο. Ήταν ο Πορφύριος και ο Παίσιο τη Ουκρανίας τούτο. Θα μα ανακατώσουν οι ξένοι, λέει. Θα τσακωθούμε με του αδερφούς μα του Ρώσους Και όμω, λέει, θα γίνει ένα πόλεμο και θα κατέβουν, λέει, μέσα σε μια εβδομάδα ανταρωσικά στρατεύματα μέχρι το Κίεβο. Και θα είναι τέτοια η χαρά των Ουκρανών που θα του υποδεχτούν Τα τεθωρακισμένα λέει των Ρώσων που με αυτόν τον τρόπο θα λυθούν και τα πολιτικά προβλήματα και τα εκκλησιαστικά προβλήματα. So Εδώ μα είπε ότι οι κρανοί θα υποδεχτούν με χαρά του Ρώσους Έγινε. Ήδη έγινε. Έχει και Έχω να... oh, χαρά σε βαγένεια. Έχει καινοκρού. Απαλάχθηκαν μωρέ, από τον πόλεμο. Αυτή, δεν μην δουλεύουν την Α, μ Αυτό με αυτό το λέει. Τίποτα, ναι. Γιατί όπω μα έλεγε χθε, ο Θεό θέλει να εξασκαρτάρισμα. Ναι, γιατί ο Θεός αν κάτι θέλει, ίδι, άμα δεν γίνεται κι αλλιώ, τι θα κάνουμε τώρα. Όχι, αμέσω θέλει να Θεού, και... άλλο το, το μήλο. Και τι θα το κάνουμε. Το είπε ο για τις φωτιές το καλοκαίρι. θέλει Ο, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο με το Θεό δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Είναι Όταν είπε Πορφύριο, <σχει> θα πει το τώρα. Ο... Είπε Πορφύριο. Αυτό που ακούμε είναι Η Cowboys από κάτω. Λέει στο ρεφρέν, δεν θέλω την Αγία Πετρούπολη, δώστε μου πίσω το Λένιγκραντ. Οι cowboys, cowboys του Lenny είναι ένα συγκρότημα εμφανίζεται με κάτι εμφανίσεις εκεί παράξενε. μαλλιά, Ναι, ναι, αλλά έχουν κάνει και συναυλίες με τον Κόκκινο στρατό, γεμίζουν στάδια πάνω εκεί γενικώ. Έχουν ένα ενδιαφέρον. Γενικότερα, κατά καιρού ακούμε κάποια τραγούδια, αυτό βγάζει και μια νοσταλγία. Δεν ξέρω αν κάποιοι είναι από εκεί, δεν ξέρω την ιστορία του. Λέει εδώ ένα ακροατή ο Στέφανο, δεν σα άρεσε η εισβολή κοθόνια τη νέα τάξη, που λιμένα το Μάρια, την ελληνοφρένειά σα. Μπράβο. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Όχι, μα άρεσε η εισβολή. Τι Υπάρχει καλύτερο να ξυπνάει το πρόγραμμα και, και να πει ότι. Επιτέλου, κάθε μέρα με τεκρι... πρωινάτικα φτιάχνει το ένα το άλλο. Να μια εισβολή. Παίζει ένα βίντεο που είναι ένα παιδάκι στο Χάρκοβο, νομίζω, που έκανε ποδήλατο. Στο Χάρκοβο. Και έχει το ποδήλατο κάτω. Τον πήρε ένα βλήμα, ένα κτίριο, βομβάρδισαν εκεί. Γιατί προφανώ όλα αυτά δεν είναι μόνο χειρουργικά τα χτυπήματα. Ε, θα πάνε και σε άμαχου όπω έχουν πάει ήδη. Λένε για 40 νεκρού στρα Ουκρανού στρατιώτε και αμάχου. Και είναι το παιδάκι κάτω, το έχουν σκεπάσει μια κουβέρτα. Ποδήλα το έκανε. Και, πρόν... το έκανε. και γι' αυτό δεν υπάρχει φράσμα, ούτε Ουκρανία, ούτε... ούτε ΝΑΤΟ, ούτε Ρωσία, ούτε αγωγή πετρελαίου. Δεν υπάρχει τίποτα γι' αυτό το παιδάκι και για την οικογένεια του προφανώ και για πόσα άλλα πεδάκια. στη Σερβία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη, στη Γάζα και όπου αλλού δεν ξέρω τι θα σημαίνει όλο αυτό που άνοιξε από χτες και επισήμως. Αυτά λοιπόν, αυτό κατάλαβε εδώ ο Ακροατής αυτός, ότι του άρεσε η εισβολή λοιπόν ε, εντάξει, αυτό Εντάξει, να έξει μου, φαντάζομαι ότι θα του άρεσε και οι σφαλιάρες του Κασιδιάρη. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να αυτό που πω... λέμε να μπει και ένα στη Βουλή να ρίχνει καμιά σφαλιάρα. Δεν μπορώ να μπω στα μυαλά όλων αυτών. Όλη αυτή τη σαπήλα Θα πρέπει να μπορώ να... να στέκομαι να... Α... απέναντι σε χιλιόμετρα. Με αυτό το σάπιο τρόπο σκέψη. Φτάσαμε στο τέλο. Σήμερα η εκπομπή προφανώ ήταν τέλειω προσανατολισμένη σε αυτά που γίνονται. Και όσε μέρε κρατήσει όλο αυτό, δεν μπορούμε να ξεφεύγουμε από τα γεγονότα. Άλλωστε είναι το μοναδικό θέμα συζήτηση σήμερα. Με τους κοινού στινητούς σας αποχαιρετούμε, ε, τα υπόλοιπα εμεί αύριο. Αύριο και θα δούμε και τις εξελίξεις που Γεια σας. Με το πρώτο νιτέντο στην Ινδία οι ανήλικοι κουβάλαγα τσιμέντο. Όταν έφτιαχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίτια, Τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίδια. Όταν έκανα ποδήλατο στον δρόμο, τα απογεύματα. Συνομίληκου στην Κίνα που σκοτώναν διαμοσχεύματα. Κίνηζα σαν κοίταζα τι τάξει στα κορίτσια. Ενώ στην Ινδονησία τα πουλούσανε για βίτσια. Όταν έβλεπα τον Άλαντρι στην Disney με τον Τζίνι, Τα αδέρφια μου γαζώναν κάτω στην Παλαιστίνη. Μα ευχαριστοφεύ, που έχω και ένα νο Και ποτέ τα καλά και το ΝΑΤΟ, κι οι Ηνωμένε Πολιτείε τη θρησκεία των αδερφάτων, το. όλε τι παιδεραστίε πάνω. Πάνω από όλα τα άλλα, του μεγάλου μα τη <Συξά> Δεν θα είχε την κουτάλα, <Συξά> αν δεν ήσουν καμπικάλα. Το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει την εργατική την τάξη, Πολλά αυτήν τα έχει παράξει. Μα δεν α το καταλάβει, και μετά ποιο θα προλάβει. Απ' το κύμα να γλιτώσει και πανί να αναζηκώσει. Στο <Συξά> σχολείο, απ' του <Συξά> κόστα η σημαία από την κούτα και δεν Στο Βιέντα, στην Βάλε, συνεχώ αγένει το μωρό και δεν είχα κανέφτη, μη τύχης καλύπαρκα να μου πας και πάρεις τα λεφτά σου για να ζήσουν παραπάνω λίγο τα αφεντικά σου μη κι ασκλάβω στο μπαζάρι και με κουλάκες φαντά σου να γυρίσει ο τρόπος